Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι. Ε, είμαι ο νυχτερινό τύπο. Ακούτε το πλατεία radio. Η ώρα είναι 12 και 20, Παρασκευή, και είμαι κοντά σα να μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση όπω σα είχα ενημερώσει πριν από δύο-τρει μέρε. Θα κάνουμε μία σειρά εκπομπών. Η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει απροετοιμαστός, δεν έχω δηλαδή. Κάποιο κείμενο να σας διαβάσω Αλλά δεν έχει σημασία Θα σας μεταφέρω κάποιες πληροφορίες ε, Κυρίως θα μιλήσουμε σήμερα Για τις τράπεζες Και για τα σχέδια Των ε, παγκοσμιοποιητών Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα κομμάτι των Vinnie Paz που λέγεται End of Days, το τέλος των ημερών. Ένα εξαιρετικό κομμάτι εναντίον της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων από ένα αμερικάνικο συγκρότημα.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 Ingredient prozac how could any government so that apply people who believe in political throwbacks that's not all that i'm here to present you i know about the black pope and solomon's temple yeah about the vatican assassins and how they will get you and how they clone Barack saint obama in a test tube. it's like we all know what's going down but no one's saying shit what happened to the home of the brave Motherfuckers, they control this now And no one's talking about how they made us be slaves And everybody's just walking around Had in the clouds, I awake we're gonna wake up to a dead in the grave But then it's too we need to be ready to raise up Welcome to the end Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power And you know that that's the information that they suppress and devour Who you sit the motherfuckers that crash in the tower Who you sit that made it turn into action an hour, The same ones that invaded Jerome The ones that never told you about the skeletons on the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 What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they control this now when no one's talking about how to make us not slaves And everybody's just walking around Not in the clouds, I wanna wake up to a dead in the grave But then it's too late, we need to be ready to raise up Welcome to the end of day. The greatest hypnotist on planet Earth Is a oblong box in the corner of the room It is constantly telling us what to believe is real If you can persuade me Μιλάμε λοιπόν για την παγκοσμιοποίηση και τους παγκοσμιοποιητές. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν Τρεις βασικοί πυλώνες που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση ενώ σε κάπως ε, θεσμικό επίπεδο να το πω δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη ε, Το ένα είναι το Council of Foreign Relations ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ε, δεν είναι κάποιος κρατικός ε, οργανισμός ή οτιδήποτε τέτοιο ε, το επόμενο είναι η Λέσχη Μπίλμεμπερκ Τη γνωρίζετε πάνω κάτω Και το τρίτο είναι η Τριμερής Επιτροπή Για αυτούς τους τρεις οργανισμούς θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά ε, Σήμερα αυτά που μπορώ να σας πω Είναι κάποια πράγματα για κάποιους τραπεζίτες διότι το βασικό νόημα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ε, αποκτώντας ε, μεγάλες περιουσίες ε, μπορούν να ουσιαστικά μπορούν να ορίσουν το, το μέλλον του πλανήτη μπορούν να ε, έχουν τις δικές τους κυβερνήσεις, τους δικούς τους πολιτικούς έχουν την εξουσία στα χέρια τους έχοντας ε, το χρήμα στα χέρια τους Θα πούμε λιγάκι Να σας πω λιγάκι Πρώτα απ' όλα για κάποιον Σίγουρα γνωστό σας Τον Ντέιβιντ ε, Ροκφέλλερ Ο οποίος κάποια Στιγμή Είχε πει το εξής Βρισκόμαστε Στα πρόθυρα μιας παγόσμιας Μεταπλάσεως Ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η σωστή μεγάλη κρίση και το έθνος θα αποδεχθεί τη νέα παγκόσμια τάξη μιλώντας βέβαια για το αμερικάνικο έθνος. Ασφαλώς θα γνωρίζετε και τον έτερο τραπεζίτη τον Ρότσιλντ. Ε, Πρέπει να σας πω ότι ο ρότσιλ είναι ε, ο δημιουργός κατά βάση της Fed, δηλαδή της ε, Federal Bank, αυτό που λέμε η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βεβαίως είναι ε, ιδιωτική. Ένας από τους βασικούς μετόχους και διευθυντής της ΦΕΔ είναι ο Μπέντζαμιν Σαλμον Μπέρναικ Για σήμερα μιλάμε έτσι Λοιπόν άνθρωπος φυσικά των Ρότσιλντ ε, Πρέπει να πούμε ότι ο Ρότσιλντ δεν έχει βέβαια μόνο τη ΦΕΔ Δηλαδή την Τράπεζα των ΕΠΑ okay. Ε, Υπάρχουν επίση οι τράπεζες Ρότσιλντ του Λονδίνου και του Βερολίνου οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες ε, του συστήματος Rothschild. Ο, ο παππούς Ρότσιλντ, τέλο πάντων, ας το πω έτσι είχε πει «Δώστε μου τον έλεγχο του νομίσματος ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει τους νόμους» Καθώς... ακούμε τους των μαρί겝ες και το της στην το το και πάντως, η Πειράμα το ζώο από μόνο σου προσπέχτηκε στα και σπάσει και καταστάσεις απέφθηκε. Πολεμώντα χτυκές σκέψου πως Στον εαυτό σου και στο συνανθρωπό σου λες τον αδελφό σου. Σε κάθε άνθρωπο που νιώθεις πως είναι δικό σου στον πολιτό σου κι αν πιστεύεις πως ακόμα στο θεό σου. Στο μυαλό μου τόσα χρόνια μια μάχη κρατεί Βλέπω να κάνετε η αγάπη Το κακό να επικρατεί Νιώθω χαμένο σαν να είμαι ξένο Πάνω στη γη σ' ένα λαβύρι το κλεισμένο ψαραζό Κάποιου άλλου τη ζωή χωρί αρχή Χωρί τέλος και μεσή μη Μην πεις ποτέ την αλήθεια γιατί αυτό δεν τους αρέσει Δεν θέλουν έτσι δεν μαθάνε έτσι θέλουν αλλιώς Μαθαίνουν στο σκοτάδι Δεν αντέχουνε το φω αφενό Κάποτε φοβόμαστε τη βία Δυστυχώ και μέσα στα σχολεία Κάποτε φοβόμαστε μη κάψουν κάποιοι τα βιβλία η ελληνική ραπ σκηνή είναι αρκετά προχωρημένη σε αυτά τα θέματα, πολύ υποψιασμένη και βγάζουν και εξαιρετικά τραγούδια. Ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνουμε και ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σκηνή. Τέλο πάντων για να συνεχίσω, ε, έλεγα για τι τράπεζε των Ρότσι και είπα για τις ε, τράπεζες του Λονδίνου και του Βερολίνου. Ε, μια άλλη τράπεζα επενδυτική αυτή τη φορά είναι των αδελφών ε, Λαζάρ στο Παρίσι η οποία επίσης ανήκει στο σύστημα Ρότσιν. Ιδρύθηκε το 1848. Ε, επίσης οι τράπεζες Βάρμπουργκ, του Αμβούργου και του Άμστερνταμ και αυτέ ανήκουν στο σύστημα Rothschild. Πρέπει να πούμε ότι ε, ε, του Βάρμπουρτ νομίζω ήταν αδέλφια, ή, όχι, δεν είμαι σίγουρο, τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Ε, του έκαναν ε, τραπεζίτε οι Ρότσιλντ. Η Ισραήλ ε, ε, Moses Safe Bank τη Ιταλία, επίση των Rothschild. Lehman Brothers Bank της ε, Νέας Υόρκης ε, ο, ο Χένερι Λίμαν ήταν εβραίος μετανάστης από τη Γερμανία ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αλαμπάμα το 1844 και άνοιξε ένα μπακάλικο ε, μετά από λίγα χρόνια πήγαν εκεί και τα αδέλφια του ο Εμμανουήλ και ο Μάιερ και έτσι δημιουργήθηκαν οι Λίμαν και ασχολήθηκαν τότε με το βαμβάκι ε, ανοίγοντας ένα υποκατάστημα των επιχειρήσεών τους στη Νέα Υόρκη το 1958 γνώρισαν τους Ρότσιλτ που έτσι και αλλιώς βοηθούσαν όλους τους Γερμανο Εβραίους και κατέληξαν τραπεζίτες και έκαναν την Λίμαν Brothers Bank. επίσης η Κούχν Λόμπ Μπάνκ της Νέας Υόρκης, η New York Chase Manhattan Bank Αυτή είναι ε, Προσοχή τώρα Αυτή είναι τον Rockefeller ε, Και η τράπεζα αυτή Ελέγχει άλλες 11 Περιφερειακές Ομοσπονδιακές τράπεζες Και ε, Βέβαια και η Goldman Sachs ε, Η γνωστή Goldman Sachs Της Νέας Υόρκης Η οποία δεν ανήκει στους Ρότσιλτ Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί μεταξύ τους συνδέονται πάρα πολύ γλυκά. καμε λοιπόν ε, ουσιαστικά για τους ε, Rothschild και πρέπει να πούμε ότι ο ιδρυτής ε, της δυναστείας των Rothschild ε, ήταν ο Mayer ε, Amschel Rothschild. Ε, το το όνομά του δεν είναι Rothschild, το όνομά του ήταν Brower. Ε, αυτός ιδρύσε μια τράπεζα στη Φρανκφούρτη το 1776. Ο Μάγερ Ρότσιλντ Αυτό που έκανε ήταν να κάνει ε, δουλειές Όχι όπως οι υπόλοιποι τραπεζίτες της εποχή με, με τον κόσμο, με κάποιους επιχειρηματίες και τα λοιπά, Αλλά με κυβερνήσεις, δανείζοντας χρήματα σε κυβερνήσεις Και κυρίως σε περιόδους πολέμων Να πούμε λοιπόν για τον ε, αυτόν τον καλό άνθρωπο τον ε, Ρότσιλ ότι είχε πέντε γιους τους οποίους τους έστειλε για να ιδρύσουν ε, παραρτήματα της ε, τραπεζάς του σε πέντε πόλεις της Ευρώπης. Ε, ο, ε, ο, Σα, ο, ο Σολομών ο Σάλον τέλος πάντων ε, Ρότσιλ ε, εγκαταστάθηκε στη Βιέννη ο Κάλμαν στη Νάπολη της Ιταλίας ο Νάθαν στο Λονδίνο ο Ιάκωβος στο Παρίσι και ο Άμσχελ έμεινε στη Φραγκφούρτη με τον πατέρα του ο οίκος της Φρανκφούρτης διαλύθηκε το 1901 και τη διεύθυνση ανέλαβαν για λογαριασμό φυσικά των Ρότσιλντ οι Αδελφή Βάμπουρκ Εκ των οποίων βλέπετε είναι και πολύ όλοι αυτοί... γενοβολάνε... Ε, στ, ε, από αυτά τα αδέλφια δύο μετανάστευσαν στις Ηνωμένε πολιτίες και βοήθησαν στη δημιουργία της, ε, της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο τρίτος, ο, νομίζω ο Ιάκωβος... Ε, έμεινε στην ε, Γερμανία και ο, ο οποίος χρηματοδότησε και τους Μπολσεβίκου μετά την επανάσταση του 1917. Οι Ρότσιλ δεν χρηματοδότησαν βέβαια μόνο τους ε, Μπολσεβίκους. Ε, κατά το 19ο αιώνα χρηματοδότησαν όλους τους πολέμους στην Ευρώπη και βέβαια δεν χρηματοδοτούσαν μόνο τη μία πλευρά, χρηματοδοτούσαν και τις δύο πλευρές. Προκάλεσαν πολέμους ε, με σκοπό τη δημιουργία κεντρικών εκδοτικών τραπεζών σε δύο χώρες που βρίσκονταν σε πόλεμη κατάσταση Και μετά τον πόλεμο ενώ εξουδετερωνόντουσαν οικονομικά Αυτοί ε, τους δάνειζαν και κατόπιν δημιουργούσαν τράπεζες ε, Κεντρικές τράπεζες ε, χωρών Όπου είχαν βέβαια και τον έλεγχό τους Όπως ε, για παράδειγμα μετά το γαλλογερμανικό πόλεμο Έφτιαξαν τράπεζα και στη Γαλλία και στη Γερμανία Είπαμε προηγουμένως ότι οι Βαρ, τα αδέλφια ε, Βάρμπουρκ συνδέθηκαν ε, με την ε, οικογένεια Ρότσιντ και λοιπά, και βεβαίως ε, έφτιαξαν την ε, τράπεζα Βάρμπουρκ. Ε, σήμερα είναι από τις πιο πλούσιες οικογένειες του πλανήτη. Αυτοί ξεκίνησαν το 1798... Τα Μαξ και Σίδνεϊ Βα... Βαρμπούρκ και να πούμε ότι επίσης υποστήριξαν οικονομικά τον Χίτλερ από το 1930 περίπου Γνωρίζουμε από το ημερολόγιο του Αμερικανού πρέσβη στο Βερολίνο, William Dodd, ότι το 1933 συναντήθηκαν με τον τότε καγκελάριο Hitler και έκλεισαν δουλειέ ο Χένρι Μαν της National City Bank, ο Wintrop Adrich της, της Chase Bank και ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ροκφέλερ ήδη ΛΗ. Όπως καταλαβαίνετε, οι τραπεζίτες αυτοί, αν και Εβραίοι, χρηματοδότησαν τον Χίτλερ για να κάνει τις δουλειές του. Μόριτς τώρα, ο Βάρμπουρκ διορίστηκε από τον πρόεδρο Ουίλσον στο πρώτο συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Fed. εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902 και μπήκε συνέτερος στην Kuhn Loeb Εντ Κόμπανι όπου εργαζόταν σαν στέλεχος ο κουνιάδος της γυναίκας του ο Ιάκομπ Σίθ ο οποίος ε... Αργότερα χρηματοδότησε και με 20 εκατομμύρια δολάρια τον Τρότσκι για να φέρει εις πέρας την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Τον Πολ Μορίτ Βάρμπουργ ότι ήταν ένα από του πιο ένθερμους υποστηρικτέ για την ανάγκη δημιουργία τη Federal Reserve. Ο Πολ Μορίτ επίση τοποθετήθηκε διευθυντή στο πρώτο συμβούλιο του Council of Foreign Relations που είπαμε προηγουμένω κατά την ίδρυσή του το 1921. Θα έχετε ακούσει την τράπεζα J.P. Morgan Είναι τα αρχικά του J.P. Είναι τα αρχικά του John Pierpmont Morgan Ο οποίος αντιπροσώπευε στη ΣΥΠΑ κάποια βρετανική τράπεζα Συμφερόντων φυσικά τον Rothschild ε, Κατάφερε να ελέγξει τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα Μεγάλο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου των Ηνωμένων τα μεγαλύτερα χαλημβουργία τη χώρα, βιομηχανίε όπλων, ναυπηργία, να πούμε ότι ο ήτανικό ο ανήκει στη δική του εταιρεία και φυσικά τράπεζε. Ήταν ο Βασιλιά των τραπεζών και με τους, μαζί με τους συνετέρους του συνητέρου του, κατέχουν 300 θέσει κλειδιά σε 12 αμερικάνικέ δέκο, σε 34 τράπεζε, σε 10 ασφαλιστικέ εταιρείε, σε 24 βιομηχανίε και εμπορικέ επιχειρήσει και 32 εταιρείες μεταφορών Τζον Πιέτμον Μόργαν πούμε και για τον αγαπημένο μας το Rockefeller ε, μιλάμε για τον άνθρωπο των ε, πετρελαίων ο οποίος ε, ίδρυσε την εταιρεία Standard Oil στο Cleveland του Οχάιο και με σκοπό να κυριαρχήσει βέβαια στη Διεθνή Βιομηχανία των πετρελαιοειδών σε μια δεκαετία η εταιρεία του διήλιζε και πουλούσε το 90% του πετρελαίου που παραγόταν στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Ε, σκεφτείτε ότι είχε 100.000 υπαλλήλους. Ε, μιλάμε για έναν τεράστιο κολοσσό, ο οποίος ε, σήμερα ελέγχει το 1 τρίτο της διεθνούς πετρελαίου αγοράς. Όταν μιλάμε για το Ροκφέλλερ, μιλάμε για τη Μόμπιλ, την ε, British Petroleum την ΠΠΗ δηλαδή, την ΑΜΟΚΟ, την ΆΡΚΟ κτλ, οι οποίες αυτές αποτελούν τους απογόνους της Standard Oil. Βέβαια να πούμε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως ο Ροκφέλλερ ε, έχουν και τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Ε. λοιπόν μιλάμε ε, για τους τραπεζίτες και τους κυρίαρχου, κυρίαρχους ίσως αυτού του πλανήτη ε, όπου αν μπείτε στα ιδρύματα όλων αυτών στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι διαρκώς μιλούν για την παγκοσμιοποίηση χρηματοδοτούν προγράμματα, χρηματοδοτούν ανθρώπους που έχουν τομες ιδέες για την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά. Απλώς να πούμε ότι ο γιος του του JP Morgan, ο νεότερος, σε συνεργασία με τους αδελφούς Bamberg και τους Rockefeller δημιούργησαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων, την FED που ακούει ο κόσμος βεβαίως για τη ΦΕΔ και θαρρεί πως πρόκειται για την κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών την δημόσια τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία κόβει όποτε θέλει η αμερικάνικη κυβέρνηση δολάρια κτλ. Αυτό είναι ψευδές η τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτόν κυρίως αυτόν τον, δημιούργημα αυτών των τριών και δανείζει χρήματα κάθε φορά που κόβει χρήματα η Federal Bank δανίζει χρήματα στις Ηνωμένε Πολιτείες το κράτος των Ηνωμένων Πολιτείων είναι υποχείριο της κεντρικής τους τράπεζας Μα έδωσαν ζωή με χημικά και σκόνες Δεν υπάρχει χάρτη για παράδεισενε πόρτες Υπάρχει ένα σταυρό με αγωνισμένε νόχε. Οι αξίε χάθηκαν για τα συμφέροντά του. Γίναμε διαιστραμένοι όπως και τα γαλά του. Καλωστιμένο πείραμα η μέρα που ζει. Από τα μάτια του δεν μπορεί να χρευτεί. Ακού συνωμοσίε και συνέχεια γελά. Άλλαξε νόμι όταν δεν είχε να φά. Στο σκοτάδι πήγε και το όμω Σκότά διεξανα πα κάποια πρότυπα προπάζουν τώρα στην τυβία Ένα από τα απότυπα είσαι και εσύ. Κυβέρνηση με την αρχή τη καταστροφή <σοφή> θα χειροκροτάνε όταν καταστραφεί από <σοφή> <οφόμες, χρόνιας> <σοφή> πολέμου με <σοφή> <σοφή> Εμείς στην Ελλάδα μένεις η Ελλάδα μένει Ζητούσα το μυαλό μου Στο πέδος συγκέντρωση ανθρώπινων ψυχών θυμίζει γη Ελπίδων και ονείρων κρατική καταστολή Ανασφάλεια, κατάθλιψη, αδράνεια Παράλυση, φυλάκιση, συνείδηση, εχμάλωτη Τσόντα μα και βία, ανία, τρομοκρατία Βορράκια, τα φύρια, κάθε μυαλό, ελευθερία Σχέδιο από ξένωση προς άγνωστη κατεύθυνση Ευρωπιά βήματα πίσω, όσο μιλάνε για εξέλιξη Κάποια που μακρισμένα από τη γνώση λαμβάνε εδώ, στο μάτα που χουν φημώσει ένα yeah. βήμα πριν τη πόση Ώρα φύση ψάχνει για εκδίκηση Σκέφτεσαι μας σου βρίσκεται πεπιτήρηση yeah. Αντίρηση καμία ιδεών αστυνομία Αμέτωχος επίσης πως λύση δεν είναι η βία yeah. Ακόμος και αυτό βία δεν είναι ότι αγκίζει Μονάχα βγαίνει να ξέρει την αλήθεια και να κλείνεις τα μάτια Πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής η χώρα μας πρέπει να σκεφτεί και να εξετάσει και θα πι... δικά... ποτέ να τα κάποια από τα και Γι' αυτό θα το με τον ανθρώπινο του πολίτη μπορούν να αλλά και να παραγιάζονται από αρχές και εξουσίε μέρο των και και panto η δημοκρατία θα συνεννήσει proklisis και και θα δοκιμαστεί από από neis morthesi elo και μας χαρακτηρίσουν συνωμοσιολόγους ε, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πληροφορίες διότι σε αυτό το σταθμό όσοι συνεργαζόμαστε εδώ ε, έχουμε μία άποψη η οποία λέει ότι ο τρόπος, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων είναι να γνωρίζουμε τις πληροφορίες, να ενημερωνόμαστε και να μεταδίδουμε τις πληροφορίες στους άλλους. Συνιστούμε και σε σας να κάνετε το ίδιο. Εάν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι συνομοσιολογίες, μπορείτε να κάνετε τη δική σας έρευνα και να απορρίψετε τις δικές μας έρευνες. Παρ' όλα αυτά θα σας πω κάποια πράγματα που μπορούν να σας βάλουν σε σκέψεις ε, Σκεφτείτε αν η παγκοσμιοποίηση προχωράει ή όχι Σκεπτόμενοι ότι τώρα επί ελληνικής προεδρείας θα ολοκληρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας Που σημαίνει προεδρίας θα ενοποιηθούν όλες οι τράπεζες της Ευρώπης Σκεφτείτε ακόμη ότι σιγά σιγά θα καταργηθεί κάθε δημόσια υπηρεσία ε, διότι ε, κάποια στιγμή θα εκδοθεί ηλεκτρονική κάρτα διακυβέρνησης του πολίτη καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία μπορείτε να μπείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών να δείτε την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων των ηλεκτρονικών καρτών και όλα αυτά προς το παρόν η κάρτα είναι προαιρετική αλλά όπως καταλαβαίνετε θα υποχρεωθούν όλοι οι πολίτες να προμηθευτούν την κάρτα αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όποιος δεν την έχει φυσικά θα είναι έξω από οποιοδήποτε σύστημα. Δεν σας μιλάμε για κάποιες περίεργες προφητείες και τα λοιπά Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα ε, Προσπαθούμε να μιλάμε μόνο με γεγονότα η, η ηλεκτρονική κάρτα διακυβέρνησης του πολίτη είναι ένα γεγονός Γράψτε ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη στη Google Και κάντε την αναζήτησή σας σε επίσημα έγγραφα και ε, καταλαβαίνετε με αυτό που γίνεται ήδη με τις ε, εφορίες ότι κάποια στιγμή οι εφορίες θα καταργηθούν δεν θα μπορείτε να πάτε στον έφορο ε, να συζητήσετε μαζί του ε, οποιαδήποτε συναλλαγή θα κάνετε με το δημόσιο θα γίνεται μέσω ίντερνετ και αν ε, δεν έχετε εσείς ίντερνετ θα έχει κάποιος λογιστής ή κάποια, κάποιος ιδιώτης τέλος πάντων Ο οποίος θα πληρώνεται ε, για αυτές τις εργασίες ε, Όπως καταλαβαίνετε οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα είναι χρήσιμοι πλέον ε, Ίσως γι' αυτό το λόγο να έχει αρχίσει και η προπαγάνδα χρόνια τώρα Πέρα από τη διάβρωση των δημοσίων υπηρεσιών ε, έχει αρχίσει και η διάβρωση στο μυαλό του κόσμου με όλον αυτό τον ψυχολογικό πόλεμο κατά των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων φορέων που γίνεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι στη Σουηδία δεν διακινούνται χρήματα, όλα γίνονται μέσω τραπεζών. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ ήδη, δεν συμβαίνει στο βαθμό που συμβαίνει βέβαια στη Σουηδία, αλλά ε, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε να πληρώσετε μέσω τραπέζις, ε, θα πληρώνεστε μέσω τραπέζις, εκεί είναι η μισθοδοσία σας. Ε, όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ε, Πληρώνετε μέσω τραπέζης, μπορείτε να πληρώσετε και την εφορία μέσω και μάλιστα με δόσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πάει το πράγμα και φέρνω ως παράδειγμα τη δική μας τη χώρα να στηριχθείτε στη δική σας την εμπειρία, σε αυτό που βλέπετε γύρω σας. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι κάποια στιγμή αφού η αμοιβή σας κατατίθεται στην τράπεζα και εφόσον... Ε... Να σας πω και μια προσωπική μου εμπειρία ε, Πήγα να κάνω κάποια συναλλαγή με μια τράπεζα Και μου είπανε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τα στοιχεία σας Μου ζήτησαν ταυτότητα, αφημή ε, Και να σωρό άλλα στοιχεία, καθαριστικά της εφορίας και όλα αυτά Για να μπορέσω να κάνω μια απλή συναλλαγή Κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να εισπράξω χρήματα από την τράπεζα Διότι ήδη η εφορία θα έχει κατακρατήσει αυτά ε, που θα το φο, τους φόρους που θα μου έχει επιβάλει βλέπετε ότι οι φόροι αυξάνονται σε σημείο ώστε να καταργηθεί οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία, να πάρουν την ιδιωτική σας περιουσία ε, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και ξέρετε ότι έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας και μπορεί η, Εφορία ήδη να πάρει τα χρήματα που τη οφείλεται από του λογαριασμού σα. Βλέπετε όλο αυτό που γίνεται με τα φάρμακα, τη συνταγογράφηση και όλα αυτά πως ε, δεν χρειάζεστε πια βιβλιάριο ουσιαστικά με ηλεκτρονικό τρόπο γράφει ο γιατρό τα φάρμακα βλέπετε ότι προωθούν τα γενώσιμα όπως ε, θα προωθούν και τα ε, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα βλέπετε ότι καταστρέφουν τις εθνικές παραγωγές πληρώνουν τους γεωργού να καταστρέφουν τις ελιές αιωνόβια δέντρα τα μπέλια και γενικώς παραδοσιακές ποικιλίε του κάθε τόπου ώστε να εισάγουν τα τρόφιμα που εκείνοι επιθυμούν αυτό είναι το το μακρόπνο σχέδιό τους Το οποίο εάν δεν ενημερωθούν οι πολίτες Φυσικά και θα μπει σε εφαρμογή Ήδη έχουν μπει σε εφαρμογή όλα αυτά Και καταλαβαίνετε ότι μόνο εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε Αυτά τα λίγα έχω να σας πω σήμερα Ως αρχή απλώς μιλήσαμε λιγάκι για την Ίσα, ίσα ίσα που το θίξαμε αυτό το θέμα της κυριαρχίας δηλαδή των τραπεζών πως οι τράπεζες απέκτησαν σιγά σιγά δύναμη και αυτή τη στιγμή επιβάλλουν σε κράτη πρωθυπουργού, υπουργούς και πολιτικές διάφορες που εξοντώνουν τον, τον κόσμο Ένας από τους σκοπούς τους είναι και η κατάργηση των εθνικών κρατών Γι' αυτό θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για αυτές τις πολιτικές των παγκοσμιοποιητών και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απλώς η διακίνηση αγαθών προϊόντων και χρημάτων σε μια ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά αλλά οι υποδούλες, η υποδούλωση των λαών κάτω από μια παγκόσμια κυριαρχία ε, μέχρι την επόμενη εκπομπή, σα χαιρετώ και το νου σας.